Στοίχη 14-30. Ο Κύριος διδάσκει με θείαν εξουσίαν. 14. Αλλά όταν πλέον η εορτή το εις το μέσον και έχουν περάσει ε τέσσερες πρώτε ημέρες τη. ο Ιησούς ανέβη στον ιερό περίβολων του ναού και δίδασκεν εκεί δημοσία. 15. Και ξέφραζαν την απορίαν και έκπληξή των Ιουδαίοι και έλεγαν «Πώς αυτό γνωρίζει γράμματα χωρίς να έχει φοιτήσει ως μαθητή η στραβηνική σχολήν» 16. Εις αυτούς λοιπόν οι οποίοι απορούσαν που έμαθε τα γράμματα, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Η διδασκαλία την οποία διδάσκω δεν είναι επινόησης η διδασκαλια την οποια διδασκω δεν ειναι επινόηση η δικη μου, αλλά είναι διδασκαλία του Θεού που με έστειλεν στον τον κόσμο για να την καταστήσω γνωστήν εις τους ανθρώπους». 17. Όποιος έχει πόθον και ειλικρινή διάθεση να πράττει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει αυτός εκπείρας περί της διδασκαλίας μου, ποιον εκ των δύο είναι αληθές. Προέρχεται δηλαδή άφτη εκ του Θεού ή εγώ από τον εαυτόν μου και κατά επινοήσεις ειδικάς μου διδάσκω. 18. Εκείνος που διδάσκει από τον εαυτόν του, διδασκαλίαν δηλαδή που επενόησε μόνος του, επιδιώκει να επιβάλλει τον εαυτόν του εις άλλους ως διδάσκαλον και ζητεί την δόξαν την ειδική του. Οποιος όμως ζητεί την δόξαν εκείνου, ο οποίο τον απέστειλε, όπως είμαι εγώ, αυτός ομιλεί με την αλήθεια και δεν υπάρχει σε Αυτόν καμία παράβαση του νόμο και αμαρτία. 19. Σείς όμως με θεωρείτε παραβάτη του νόμου και δεν δέχεστε τη διδασκαλία μου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχθείτε αυτήν αφού απορρίπτετε και την διδασκαλία του Μωυσέου τον οποίον τόσο πολύ τιμάτε. Δεν σας έχει δώσει τον νόμο ο Μωυσής. Κι όμως, κανείς από εσάς δεν φυλάτε τον νόμο. Πράγματι, εάν φυλάτετε τα συντολάς του νόμου Τότε γιατί αντίθετα προς την έκτην εντολήν ζητείτε να με φωνεύσετε. 20. Απεκρίθη ο πολλή λαός και είπεν Είσαι δαιμονισμένος και το δαιμόνιο σου διετάραξε τα σφρένας και σου δημιουργεί μελαγχολίαν και μανίαν καταδιώξεως ώστε να νομίζεις ότι ζητούν να σε φωνεύσουν. Ποιος ζητεί να σε φωνεύσει. 21. Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπεν Ένα μόνον έργο έκαμα, εθεράπευσα τον παράλυτον. Και όλοι κυριεύθυναν από ταραχήν και απορίαν επειδή νομίζετε ότι με αυτό κατελήθη η εντολή του Σαββάτου. 22. Αλλά διότι τι αυτή είναι η αιτία τη ταραχή σα, σα λέγω τα εξή. Σα έδωκε ο Μωησί την περιτομήν, αφού γίνεται λόγο περί αυτή των Μωσαϊκών νόμων. Λέγω δε ότι σα έδωκε ο Μωησί την περιτομήν, όχι διότι η περιτομή ορίστη από τον Μωησί και έλαβε ένα αρχήν από την ομοθεσία του, αλλά είναι αυτή η παράδοση εκ των παλαιών προγόνων μα. Και αν τύχει να είναι Σάββατον η ογδόη ημέρα του βρέφους κατά την οποία γίνεται η περιτομή του, δεν αναβάλλεται αυτήν για την επόμενη ημέρα, αλλά περιτέμενεται κατά το Σάββατο των άνθρωπων. 23. Εάν λοιπόν θεωρείται επιβεβλημένο να λαμβάνει περιτομήν ο άνθρωπος κατά το Σάββατον για να μην αθετηθεί ο νόμο του Μωυσέως, ο οποίο ορίζει να γίνεται η περιτομή κατά την 8η από τις γεννήσεις ημέρα. ημέραν, Πώ τιμώνετε εναντίον μου, διότι ουχή μελωστή του σώματος επεμελήθειν, όπως γίνεται αντιπεριτομή, αλλά άνθρωπον ολόκληρον άτρεψα κατά την ημέρα του Σαββάτου, αποδώσα την υγείαν στο το παραλυμένον σώμα του και οδηγήσα στην ψυχή του δια της πίσωσης των δρόμων της σωτηρίας. 24. Μη δικάζετε και μη σχηματίζετε κρίσεις με επιπολαιότητα σύμφωνα με την εξωτερική νόψη και τα εξωτερικά φαινόμενα. Αλλά κρίνατε δίκαια. Κρίνεται την κρίση που βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Φαινομενικός η θεραπεία του παραλίτου εν ημέρα Σαββάτου παρουσιάζεται ως παράβασης του νόμου. Πραγματικός όμως είναι συμμόρφωσης προς το πνεύμα του νόμου ο οποίος μας επιβάλλει να μην χάνουμε καμία ευκαιρία προς αγαθοεργίαν. 25. Ύστερα λοιπόν από αυτά που είπε ο Ιησούς, έλεγαν μερικοί από τους Ιεροσολημίτας. Δεν είναι αυτό τον οποίο οι άρχοντες ζητούν να φωνεύσουν. 26. Κι όμως, ιδού ότι ομιλεί ελεύθερα και φανερά και δεν τον διακόπτει κανείς, ούτε του λέγουν τίποτε. Μήπως οι στα σωστά ανεγνώρισαν οι άρχοντες ότι αυτός είναι πράγματι ο Χριστός. 27. Αλλά αυτός εδώ γνωρίζομαι από πού είναι και από πού κατάγεται. Ο Χριστός όμως, όταν θα έλθει, κανείς δεν εξεύρει ούτε τον χρόνο της εμφανίσεώς του, αλλά ούτε και των τρόπων με τον οποίο θα έλθει. 28. Κατόπιν λοιπόν της απιστίας και της θεληματικής τυφλώσεως που εδείκνουν οι Ιουδαίοι, ύψωσεν ο Ιησούς τη φωνή του μέσα στον ιερών περίβολων του ναού διδάσκων και λέγον «Και εμέ γνωρίζετε και ξέβετε από που είμαι, η γνώση αυτοί περί εμού, δεν είναι πλήρης. Σείς γνωρίζετε μόνο ότι είμαι από την Ναζαρέτ. Κι όμως δεν έχω έρθει από τον εαυτό μου όπως υποθέτετε εσείς, αλλά αποστολή μου είναι γνησία και αληθινή, διότι πραγματικό και αληθινό είναι ο Θεό, ο οποίο με έστειλε, τον οποίο εσεί δεν εξεύρετε. 29. Εγώ όμω τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθεί από αυτόν και έχω ω Θεό την αυτήν φύση και ουσίαν με αυτόν. Αλλά επιπλέον αυτό με απέστειλαν ει τον κόσμο και δι' αυτό με βλέπετε μεταξύ σα, ω ομοιών σα άνθρωπων. 30. Ένεκα λοιπόν των διακηρύξεων και αξιώσεων αυτών του Ιησού, επειδή ο ουδαίοι να τον συλλάβουν και όμως κανείς δεν έβαλεν επάνω του χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη ο υπό της ορισμένος καιρός και η προκαθορισμένη ώρα κατά την οποία θα υφίστατο των σταυρικών του θάνατον.